Κυρίες μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στους 101,5 Εδώ είμαστε Για καμιά ωρίτσα Να κάνουμε παρέα Να ρίξουμε μια ματιά Στο γενούριο θίασο Ο οποίο συνεχίζει απτόητος Την κατάσταση Γιάννης Λαζάρος στο μικρόφωνο 2681 4060 είναι το, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας πείτε τις διαφωνίες σας και αυτά τα ωραία που λέτε πολλές φορές Καλημέρα, Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου και μέσω αέρος-αέρος Ευχαριστούμε τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν Μας κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν Αυτή την εκπομπή Και καλημερίζουμε τους ακροατές τους Στην Κύπρο, στην Κοζάνη, στην Πελοπόννησο Και Αλαχού Όπου δεν γνωρίζουν Σήμερα ο Χολύπτης είπε να το κάνει Βαλκάνια Το της βούριξε μάλλον Από τα καινούργια συστήματα τα οποία πρέπει να συνηθίσουμε πια να τα περάσουμε στη ζωή μας. Θα μου σου πεις εδώ συνήθισες Σόμπλε, Μέρκελ, Γιούγκερ, Σούλτ, και όλα αυτά δεν θα συνηθίσεις α πούμε το Brussels Group. Brussels Group, Brussels, Bruks. Brussels Group. Είναι το κορκομπίνι ε, γωνία μπακλαβάς που παλιά λεγόταν Τρόικα. Μουσική ραβανίχο χλιούρο. Έρχεται να χαμένα ραβανί από το χλιούρο τώρα. Μουσική λοιπόν, ναι. Μουσική Μουσική μπορούσα να το πείτε α πούμε και το ραβανίχο χλιούρο, Ακανέλα ηλιά. Μπορούσε να το πείτε ρε παιδί μου, έρχεται ο Ακανέ λαϊλιά. Ε, θα ήταν πιο εύχορεν από το γκρουμπρουσελ γκρουμπ. Έτσι ήταν. Και να ξέρουμε κι εμεί, ε, γλίκα είναι ο Ακανέ, ότι έρχονται οι Τροϊκανοί. Οι οποίοι οι Τροϊκανοί τώρα δεν θα έρθουν εκείνε οι μουτσούνε, θα έρθουν άλλοι. Είναι υπάλληλοι λέει τη παλιά Τρόικα, και βάλαν κι άλλον έναν του χρηματοπιστωτικού Ευρωπαϊκού Ταμείου που δίνει τα δανεικά εδώ στην ελεύθερη αυτή χώρα τη γιωμάτια αξιοπρέπεια <Τι> δώσε λοιπόν μάλλον γι' αυτό του <Τι> Τιμσβούρηξε σήμερα το ηχολείπτη <Τι> και είπε να τους πάρει σβάρνα να πούμε με Βαλκάνια και όχι μόνο και καλά έκανε <Τι> λοιπόν σήμερα λοιπόν, έρχεται το Κανέσλα Ιλιά Κουρκουμπίνι Μπρούσελ Group <Τι> και δεν θα συναντιόνται στα υπουργεία όπου πηγαίνανε Εκεί και λέγανε του υπουργού θα του τα λένε και θα κάνουν στα ξενοδοχεία. Εντάξει. Ε, είναι καλύτερη η περιποίηση όπω και να το κάνει τώρα ο υπάλληλο. Αλλιώ θα σου σερβίρει ένα επαγγελματία το, το καφέ, τέλο πάντων το κουλουράκι. Τι είχε εκεί στα ξενοδοχεία, ε, Και αλλιώ ένα υπάλληλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο, δεν είναι δουλειά του του ανθρώπου να σερβίρει. Α να τον βάζει να σερβίρει εκεί του τροϊ, πρώην Τροικανού τώρα. Ακανέδες, <Τι> Brussels Group Ή, Ή, Ή, Ή, Ή, Κυρία μου και κυρία μου <Τι> Οπότε λοιπόν Θα είναι μυστικό το όνομα του ξενοδοχείου Μην πάει και κανένας εκεί και βάλει καλιά μπόμπα και έχουμε άλλα Ναι, κατάλαβε <Τι> τώρα Λοιπόν, <Τι> τέρα <Τι> <Τι> <Τι> το μάθουν το ξενοδοχείο Και θα συναντιόνται μυστικά Πως μαζέυονται με παιδί μου παλιά Στις κόβες Οι παράνομες, οι κομμουνιστές μυστικά Θα σηκώνουν τους γιακάδες <Τι> Και θα πηγαίνουν όπως... Γι' αυτό ο Βαρουφάκης έχει σηκομμένο το γιακά. κατάλαβες τώρα Με ναι. ναι Όχι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Καλά λε, φίλε, καλά λε, Τους κρύβουνε Τους κρύβουνε γιατί ό, ό, όσον να είναι Εντάξει την εποχή του ήταν Είχε γύρω στους 3.000 μυστικούς Που τον πηγαίναν και το φέρναν έτσι Τώρα καταλαβαίνεις Πως τη λένε εκείνη που έχει Λεφτά επενδυμένα το τσακαλώτο Black Forest Όχι δεν τη λένε Black Forest Κάπως αλλιώς τη λένε Αυτήνται με τους φαντάρους Τους Τους ράμπιδες οι οποίοι θα έρθουν να φυλάξουν Και τη Βουλή και τέτοια Είναι στρατό. στρατός λοιπόν τι έχουν να πληρώσουν τώρα σε τέτοια θέματα, διότι το μίτσο να πούμε τον μπάτσο, καταλαβαίνει με το που κάμε στο έξω, δεν τον στείλουν. Δεν τον έχουν εκεί μπροστά να φαίνεται, και από πίσω θα είναι οι ορδές που θα φυλάνε τα Μπρούσελ Group. Μπρούσελ Group, ναι, στο μυστικό ξενοδοχείο. Να ρε παιδί μου λε, τώρα εδώ να πούμε στη, στη Νέα Υόρκη, όπου δεν, δεν μπορεί να το. κατάλαβες τώρα, μεγάλε, ναι, λοιπόν και εκεί θα γίνουν οι μυστικές Τι, τι ζούμε ρε, που σημουνε ναι, τι ζούμε και τι θα ζήσουμε ακόμα με αυτούς, ναι ΜΛΟ. Και θα γίνουν οι μυστικές ε, συγκεντρώσεις όπου εκεί, καταλαβαίνεις αυτές τις μυστικές συγκεντρώσεις μεγάλα, για σένα κόπτονται Για το αν έχεις μεροκάματο, για το αν έχεις ασφάλεια, για το, για το αύριο σου δηλαδή Σφάζονται για σένα δηλαδή, μιλάμε οι άνθρωποι Εν τώρα εκεί αυτές τις μυστικές συνάξεις, η Ελλάδα θα παίξει και το μεγάλο της χαρτί είναι, Ποιο είναι το μεγάλο Προσέξτε Της ε, νέας αξιοπρεπούς Ελπιδοφόρας Αριστερής κυβέρνησης ποιο, ποιο χαρτί θα παίξει ακούστε Τα έσοδα της εσπράξης Από τον έμφυα του Σαμαρά Πήγαν πολύ καλά λέει Και θα το παίξουν το χαρτί διότι οι ελληνάρες Οι οποίοι διψάνε για αξιοπρέπεια Ελευθερία Και ελπίδα Πλήρωσαν ήδη 2,5 δις Μέσω έμφυα Και ο φόρος συνεχίζεται Οι χωροί καλά κρατούν Με τη συνέχεια της αριστερής κυβέρνησης Η οποία διαχειρίζεται την κατάσταση Της ε, κατοχής στην Ελλάδα Παρακαλώ Σωστά, σωστά. σωστά. Πήγα πήρα, πήρα και, λί... και λίγο νερό γιατί καρκώθηκα με τα νέα ναι, ναι. ναι. ναι. Κύριος Στυλλακροατής εδώ λέει ότι το δίκαιο θα ήτο να πάρει μαζί και τον, να, τον κύριο Σαμαρά να το αποδώσει τα εύσημα Με τα λεφτά που μάζεξε ο Σαμαράς Πάει να παίξει το χαρτί η αριστερά ελπιδοφόρος αξιοπρεπής ελληνική κυβέρνησης η οποία όπως είπαμε κυρία μου και κυρία μου συνεχίζει το διαχειρισμό ε, αυτή της κατοχικής κατάσταση στην Ελλάδα όπως τον άφησαν οι Σαμαροβενιζέλη ε, αλλά με διαφορετικά ονόματα, Brussels Group Ακανέλα Ηλιά Ραβανίχο Χλούρος και διάφορα τέτοια άλλα κόλπα λοιπόν που να είναι αυτό το μυστικό ξενοδοχείο τώρα ρε παιδί μου να πούμε Εντάξει, η Αθήνα έχει πολλούς εμιστρώνες Αλλά δεν υπάρχει που τα γεύω. Αλλά πού να είναι ρεγά Αυτό το, το, το μυστικό ξενοδοχείο να πούμε Στην Κηφισιά να είναι νομίζω να νομίζω Θα πρέπει να είναι και χλειδάτο Δεν μπορεί να... <συσίλια> ναι Παρακατά Μπράβο Μπράβο, μπράβο, μπράβο Ναι, ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Να του έπαιρνε λέει έτερο τηλεακροατή ο βαρουφάκι στο σπίτι του και να λέει Τίποτα συνάδελφοι, καθηγητές είναι ρε παιδιά. Να πούμε να... Πού να είναι αυτό το πράγμα να πούμε τώρα. Πού να είναι, πρέπει να είναι και χλυδάτο τώρα. Μπορεί να είναι, μπορεί να το σπάνε τώρα. Του δείξουν ότι Δεν είμαι στην Κυγίφτη εμεί να πούμε τώρα. Να πούμε. Τέλος πάντων, κυρία μου και κυρία μου, ε, Τι μα είπε τώρα ο Γιάννη με να ο Γιάννης Μενανή είπε ότι έχω ακούσει, λέει, ότι θα έρθουν κάποιοι, αλλά δεν ξέρω ποιοι. Αχα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, μας είπε ο Γιάννη. Δεν θα δείτε κανέναν επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων. Brussels Group λέγεται αυτό. Μπρουσσελ, Μπρουσσελ, Μπρουσσελ, Μπρουτάλ, ξέρω εγώ, πες το όπως θες. Στην Αθήνα. Δεν θα περιμένουμε, λέει, στις πόρτες των Υπουργείων εμεί να του υποδεχτούμε. Θα τους, θα τους πηγαίνει σε ξενοδοχείο από την πίσω πόρτα Ω, Γιάννη, ξέρετε Τι διάλο αυτό το... Μάλλον... Ε, ξενοδοχείο για παράνομα ζευγαράκια είναι αυτό ε, δεν, δεν... Δεν... Δεν εξήγητα αλλιώς Και βέβαια με αυτά που κάνουν στην Ελλάδα Τέτοια ξενοδοχεία είναι... Σε τέτοια ξενοδοχεία πρέπει να πάνε <laughs> ε, Τι έχουν κάνει πολλά Ελλάδα Ελλάδας τελευταίο καιρό Άρα, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Να πάρουν φωτιά που λες Οπότε ναι Με αυτά που τις κάνουμε τις έρμες της Ελλάδας Τις ε, έρμες της Ελλάδας Τα τελευταία χρόνια ε, ε, Όχι ότι δεν τις θα έκαναν πριν Λέμε τώρα τα τελευταία χρόνια Τα τελευταία χρόνια να πούμε, τα 5-6 ε, Για τέτοιο ξενοδοχείο Το κόβω αυτό Το οποίο αφού είναι και μυστικό Να πούμε ναι λοιπόν οπότε ο Γιάννη δεν δε ξέρει δεν έχει ακούσει λέει ότι θα έρθουν κάποιοι <που> γι' αυτό επειδή δεν πρόκειται να δει του επικεφαλείς και αυτά αυτούς που κάποτε του λέγαν τρόικα θα έρθουν οι υπάλληλί τους <puss> ναι ρε παιδί μου δεν θα, δε θα του περιμένουμε στι πόρτε των υπουργείων θα πηγαίνουμε κρυφά στα ξενοδοχεία τι <adoption> <Και> θα γίνει ρε παιδί τσόντα γυρίζουν Τέλο πάντων τελικά κυρία μου και κυρία μου η... η κυβέρνηση δέχτηκε τη συνεχή παρουσία τροϊκανών ε, συγγνώμη μπρουσελογκρουπιανών μπρουσελογκρουπιανών στην Ελλάδα πως έγινε αυτό τώρα τη Δευτέρα στο Eurogroup ο, ο Γιάννης με έναν ή ανακοίνωσε ότι η ανακοινωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει ρε παιδί μου δεν θέλει υπαλλήλους της Τρόεγα και ο Ντάιζε Μπλούμης, Απάντησε, αν η Ελλάδα δεν θέλει να είναι στο ευρώ, κανένα πρόβλημα. Ας μας το δηλώσει, είπε ο Ντάιζε σε απάντηση του Γιάννη. Μετά λοιπόν από αυτό, η ελληνική κυβέρνηση στείλωσε τα ποδάρια μπροστά, αποσύροντας την ανακοίνωση για τη μη παρουσία της Τρόικας στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι έκανε όπισθεν, με τον ποπό τορλωμένο. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται αξιοπρέπεια... Πάντως όπως σας έγραψα στο Αρθράκι Ήρθε η ώρα να γίνετε άντρες Αλέξη κοίτα να δεις Λοιπόν Εντάξει ε, Τελικά από ό,τι φαίνεται το βαρουφάκι τον έχει εκεί Παρόλου στους 160.000 ψήφου που πήρε ε, Ως τηλεοπτικό star ε, Τον έχει εκεί μάλλον γιατί είναι αναλώσιμο. Αυτό φαίνεται Τέτοια προσώπατα Βέβαια αυτά τα παιδιά δεν πάνε χαμένα έτσι ε, τρουπώνουν και είναι χρήσιμα παντού στο σύστημα Αλλά Πραγματικά δηλαδή Ωρματος ρε παιδί Ωρματος, κοίταξε να σου πω κάτι Υπάρχει μια μερίδα αυτού του λαού Οι οποίοι είναι διατυθυμένοι να σε υποστηρίξουν Να πεινάσουν και να πεθάνουν για την ελευθερία Λοιπόν, μην κολλάς τώρα στι συντάξει Και στο... στο μισθό του στρατού Ξέρεις Ξέρεις τώρα των βολεμένων Όρμα του ρε, φάτε το λαρίκι, τουλάχιστον θα μείνει στην ιστορία. Δεν να... θα μείνει στην ιστορία όπω ο Σαμαράκη και ο Βενιζέλο. Φάτε το λαρίκι, αφού βλέπει τι είναι να πούμε. Λουκανικοί είναι να πούμε. είναι να πούμε. Χαίστηδε, δηλαδή και στον πρώτο και στον δεύτερο φάνηκε ποιοι ήταν. Οι ίδιοι είναι, δεν αλλάξανε. Και αυτό φαίνεται από την αντίδραση τη Μέρκελ που την κάλεσε ο. Ο Πούτιν να γιορτάσουν την ε, νίκη των συμμάχων, <χαι>, ναι. ε, την ήττα του ναζισμού, πρόσεξε. Όχι την νίκη των συμμάχων, την ήττα του ναζισμού του τρίτου Ράιχ και η Μέρκελ δεν πήγε. Η Μέρκελ δεν πήγε, διότι είναι γνήσιο απόγονο του τρίτου και δημιουργό, συμβιμιουργό του τέταρτου Ράιχ. Αλέξη όρματο, ρε. Κάνε πέρα εκεί να πούμε κάτι σκρουμπούσκολα που έχει εκεί μέσα και όρματο, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή, τι νομίζετε ότι θα γίνει. Μην ακού τώρα αυτά τα βρωμόσκυλα που δεν κάνουν χωρί Ευρώπη. Ευρώπη δηλαδή γιατί του ταζει αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι γλίφτες αυτοί όλοι. Δεν είναι Ρουφιάνοι, Γερμανοτσολιάδε, γλύφτε. Δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, απλό κόσμο. Αυτοί είναι κολογλύφτε, βολεμένοι όλοι. Λοιπόν, είναι άλλο να σέβεσαι τον κάθε λαό ευρωπαϊκό να σε σπίτι σου νοικοκυριμένα και άλλο να σε υποτακτικό. Σαν αυτού που ουρλιάζουν αυτή τη στιγμή γιατί είναι Ευρωπαίοι, λέει, και εμεί είμαστε καβλοπαίοι. Κατάλαβε, αυτοί είναι Ευρωπαίοι. Ξύπνησε ο ψαριανός α πούμε, και έγινε Ευρωπαίο. Δεν μπορεί να μην είναι Ευρωπαίος. Θέλει να είναι Ισλανδός. Τράβα στην Ισλανδία, ρε παπάρα. Τράβα εκεί να ψαρεύει ρέγγε, αφού δεν μπορεί να κάνει χωρί Ισλανδία. Τράβα εκεί. Εμεί είμαστε Έλληνε. Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι. Πώς σε παρακαλώ μόλιτα Ωρματος Αλέξης σου λέω Όρματο μωροκυχές Το κακό ξέρεις ποιο είναι ρε Αλέξη hey! Ότι κοιτάς να τους ορμήξεις Πασαλίβοντας την κατάσταση με τις πλάτες του Γκουρία Φέρνοντας τον οσάκι, όλα Αυτά τα πράγματα Δεν γίνονται δουλειές έτσι ρε Αλέξη Δεν γίνεται από τη σκύλα στη Χάριβη Ορμας όλους Φά τους τον τα λέω αρχαία αρτινά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σήκωσε το ανάστημά σου. κλώτσα τους εντόπιους και τους απόξω. Πρώτα πρέπει βέβαια να κλωτσήσεις τους εντόπιους, διότι έχεις πολλούς γύρω σου. Πάρα πολλούς. Σπρώξ τους μωρέ, στη θάλασσα να πούμε. Θα δεις το, το, το σόιμπλι να φεύγει με το καροτσάκι, σου σουμάχερ θα γίνει Με τις μπάντε θα φεύγει. Τελικά σήμερα ο Αλέξης θα είναι στο Παρίσι Γι' αυτό σου λέω Αλέξη κατάλαβες Στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΑ Δεν γίνεται ζωή Ξανάρθω ο ΟΣΑ στην Ελλάδα Τον έφεραν κάποτε Με τα Με Μάρσαλ και όλα αυτά Δεν γίνεται ζωή με τον ΟΣΑ Είναι ψευδοελευθερία αυτή Είναι ε, υποδου, υποδούλωση καλυ... Πασπαλισμένη με ζάχαρη άχνη το ότι θα υπογράψεις η συμφωνία με τον Γουρία για το νέο μεταρρυθμιστικό πακέτο Λοιπόν, είναι αυτό, δεν είναι σωτηρία για την Ελλάδα, ούτε βοήθεια Είναι, δεν θα έλεγα, αλλαγή κατακτητή Είναι μοίρασμα αυτών που τρώνει οι τωρινοί κατακτητές με τους Κουρίας και τον ΟΣΑ Αυτό σου λέω, ωραία λέξη Και εγώ σου λέω, Στέλλα, στην αγκαλιά μου, έλα Οπότε μόλις υπογράψει λέει μετά τώρα στο Παρίσι με το «Γουρία» «Νουσά» «Θα πάει στις Μπρουσέλες να συναντήσει Σούλτς και Γιούγκε» <Κι> Αλέξη μου, ειλικρινώς σου μιλούμε από αυτό το μικροφωνάκι ότι τη διπλωματία την καταλαβαίνουμε τις συμμαχίες και ή όχι μια χώρας επίσης της καταλαβαίνουμε εκείνο όμως το οποίο καταλαβαίνουμε περισσότερο από όλα είναι η υποδούλωση μιας χώρας όπως και αν την ε, ονομάζεται με όποιο σελοφάν και αν την καλύπτεται παραμένει υποδούλωση παραμένει κατο... είναι κατοχή δεν είναι ελεύθερο κράτος ένα κράτος το οποίο σέρνεται σε υπογραφές με τον Οσάκη Νούργιες τον Γκουρία. Τώρα σας έχουμε πει ποιος είναι ο Άγχελ Γκουρία και ποια είναι η δουλειά του. Σας έχουμε πει ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα που ήρθε με τι της αριστερής κυβέρνησης και ξέρετε καλύτερα από μας ποια, τι είναι Σούλτς, Γιούνκερ και η Ενωμένη Ευρώπη. Άσχετα αν ορισμένοι από σας δεν κάνετε χωρίς αυτό το πράγμα που λέγεται η Ενωμένη Ευρώπη. Οπότε όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου οδηγούν σε ένα νέο μεσοπρόθεσμο τώρα αν το αλλάξουν όνομα δεν γνωρίζω α το λέμε μεσοπρόθεσμο μέχρι σήμερα όπως το ξέρουμε για να καταλαβαίνουμε Οπότε μέχρι το 2019 η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο μεσοπρόθεσμο αφού πρώτα εγκριθεί από τους δανειστές. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυ... αυτό. Είναι ελευθερία. Αυτό είναι η ελεύθερη βούληση κράτους, έθνους, πες το Για τέσσερα ακόμη χρόνια οι, οι εφαρμοστικοί νόμοι θα δέσουν την Ελλάδα χειροπόδαρα Ελεύθερε μου Κατάλαβες Πριν ολοκληρωθούν από τους τροϊκανούς η έλεγχη, προ τα τέλη Μαρτίου του μηνός που διανύουμε Πρέπει η κυβέρνηση να στείλει τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, πάλι θα γίνουμε κουραστικοί, άλλοι θα, θα επαναλάβουμε. με Μεροκάματο δεν υπάρχει, απομακρύνεται ακόμη περισσότερο για περισσότερους ανθρώπους. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Παρατήρη ενας φίλος ηλιακορατής εδώ ότι όταν υπογράφεις με για τέσσερα χρόνια υπογράφεις μια καινούργια κατοχή την οποία χωρίς να μετράς τους αστάθμενους παράγοντες <Κι> λες ότι αυτά θα γίνουν ούτως ή αλλαίως. Έτσι είναι ρε παλουγκάρι μου, αυτό, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Είναι η ετσι ειναι ρε χώρα αυτή τώρα. Και ό, όλα, αυτά, όλα αυτά γίνονται γιατί? γιατί γιατί γίνονται όλα αυτά τώρα. Για να έχει κολόχαρτο ο, ο, ο, ο Άδωνης Μπουμπούκος και η βούλτεψη στο σούπερ μάρκετ. Γιατί γίνονται όλα αυτά Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά Γιατί Ας μας απαντήσει ένας Πολιτικός Ξέρω εγώ απλός άνθρωπος Λοιπόν γιατί γίνονται όλα αυτά Γιατί σέρνονται Γιατί σέρνεται Γιατί δολοφονείται μια χώρα Από τέτοιους Εγκληματίες Γιατί το γιατί το; Γιατί Εντάξει να πούμε πληρώνω Στρατός Μουσική γιατί γίνονται όλα αυτά, Υπάρχει κάποιος λόγος ε, εκτός από το ότι οικονομάνε αυτοί τα άντερά του όπως και αν λέγονται ο Σάγκουρ Μέρκελ, Σόιμπλε, ε, Ευρωπαϊκέ Κεντρικέ Τράπεζε, Ενωμένη Ευρώπη. Λοιπόν, τι, γιατί, γιατί, για ποιον άλλο για την Ελλάδα, ο Έλληνας τι αντίκρισμα έχει, τι αντίκρισμα έχει αυτό ο λαό. Σε αυτέ, α τώρα την παπαριά, που σου λέει κάθε πολιτικός, οι θυσίε του λαού. Οι θυσίε του λαού, εσύ τα έχει εξασφαλισμένα τα λεφτά σου. Καραβιέ τα στο εξωτερικό. Οι θυσίε του λαού, για ποιον γίνονται, για να έχει εξασφαλισμένα τα λεφτά σου, εσύ και παρέα σου, έτσι δεν είναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Κυρία μου και κυρία μου, προσέξτε τώρα, δεν θα λαϊκίσουμε, αλλά θα σα πούμε το εξή. Σε αυτά που Στο διάλογο που είχε ο Βαρουφάκης με το, με το Σόιμπλε Στο Eurogroup Αν σηκωνόταν ο Βαρουφάκης και του μια μπάτσα του Σόιμπλε Μη σεβόμενο ο Σόιμπλε Δεν πρόκειται Τι να σεβαστείς από το Σόιμπλε τώρα Αν σεβόταν Να πούμε στην κατοχή εδώ τους ε, ε, Οι αντάρτες ξέρω εγώ Τους Γερμανούς Ακόμα εδώ θα ήταν Δεν δε, δε σκοτώναν μερικούς Ο Σόιμπλε λοιπόν τι είναι Ένας κατακτητής η ιστορία εκείνη τη στιγμή καλούσε τον Βαρουφάκη για να του ρίξει μια μπάτσα. Δεν του ρίξε. Έγινε ό,τι έγινε. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Και βγαίνει τώρα ο Αλέξης και κάνει ολόκληρε ομιλίε στη Βουλή. Προσέξτε. Και θέτει θέμα γερμανικών επαζημιώσεων πάλι στα κόκαλα των νεκρών. Παίζουμε τα ζάρια μας. Λοιπόν. Και αφού το Βερολίνο απάντησε ότι το θέμα έχει κλείσει ε, νομικά για το δίστομο για όλες τις αποζημιώσεις βγήκε στην επιφάνεια αυτή η ιστορία του ότι είχαν δικαιωθεί στα δικαστήρια οι διστομιώτες και κανένας υπουργός εθνικής ε, με δικαιοσύνης δεν υπέγραφε ε, για να πάρουν αυτές τις αποζημιώσεις προσέξτε αυτό το θεματάκι μπορείτε να το έχουμε στον τοίχο μπείτε στον τοίχο.com να το δείτε πως το δίστομο καλούν το δίστομο αυτή τη στιγμή να ξεπλύνει την ξεφτύλα στην οποία τους υποβάλλουν καθημερινά οι, οι Ευρωπαίοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους λοιπόν έφτασε στο σημείο προσέξτε η, για το θέμα αυτό η Μεγάλη Γερμανία να πει αν η Ελλάδα πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον δημόσιας γερμανικής περιουσίας η, Γερμα... η Γερμανία θα αμυνθεί Πάρτε φόρα και λέτε με την Όπισθεν Αμυνθείτε δεν είπαμε να μην το κάνετε Αυτό όμως γιατί Διότι <coughs> Είπαν αυτοί ότι αν ε... Γίνει κάτι θα πάμε να Πώς το λένε να... Πάρουμε το εκεί Σε το, εγκαταστάσεις του Ιστιτούτου του Γκέτε στην, το στην Ελλάδα Και κάτι άλλα τέτοια ωραία Αυτά όμως τώρα, μεγάλε, αυτά όμως τώρα, τα βλέπεις, αυτά είναι πολιτική, είναι διπλωματία, είναι μέσω πίεση. τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα, το τι γίνεται με τις γερμανικές αποζημιώσεις, το γνωρίζουμε όλοι. Μέχρι και η τελευταία πέτρα το γνωρίζει. Λοιπόν, από την εποχή του Καραμανλέα παππού, τη πρώτη διακυβέρνηση. Όλες οι υποτακτικές κυβερνήσεις λοιπόν μη κεθίξουνε τους Γερμανούς από τους τα παίρνανε οι περισσότεροι, δεν το ακουμπούσαν το θέμα και έρχεσαι σήμερα να εκμεταλλευτείς αυτό το θέμα για λόγους εντυπωσιασμού και το βάζεις και το ξαναβάζεις και το το ξαναβάζεις. Ο εξευτελισμός σας είναι ότι βγαίνουν πράγματα... Θα μου πείτε τι να αισθανθείτε στις εξευτελισμόν βγαίνουν πράγματα στον αέρα τα οποία το, το πιο απλό μυαλό βλέποντάς τα πρέπει να νιώσει μια ιδέα για πάρτι σας αυτό το θέμα της δικαιώση των διστομιωτών και το ότι ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε με μια υπογραφή να τελειώσει το θέμα ήταν ο εκάστοτε υπουργός δικαιοσύνης στην Ελλάδα και δεν το υπέγραψε κανένας μα κανένας στο τοίχο σα έχουμε και τα ονόματα όλων. Από τη μέρα εκείνη μέχρι σήμερα των Υπουργών Δικαιοσύνη που πέρασαν τη δεξιή, τη σοσιαλιστέ, τη προοδευτική, τη δικαστέ, τη δικηγόρη είναι εκεί μέσα. Άνθρωποι οποίοι πάλεψαν για την Ελλάδα. Αλλά την υπογραφή δεν την έβαζαν. Ε πώ, να δυσαρεστήσουν τα αφεντικά ή γίνεται μεγάλε. Ορίστε. Καλώστον, καλώστον. Επίσης να είστε καλά ό,τι επιθυμάτε. Δεν ήρθε η κυβέρνηση. Δεν ήρθε η κυβέρνηση. <χω> <χω> ναι. Μαστ Μαστ Μαστ Μαστ Μαστ Ναι, ναι. Ε, καλά. Αυτό είναι γεγονό. Ναι, ναι. Ε, έτσι. Να σε καλά, ε, Καλή σε καλά. Καλή Λέει εδώ ένα φίλο ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, αφού γνωρίζεις ότι δεν πρόκειται να πάρουμε Γερμανικές αποζημιώσεις ε, να πάρουμε ε, αυτά. Αγαδημένα μου φίλε Είναι γνωστά Απλά εκείνο το οποίο επισημαίνουμε Είναι ότι δεν μπορεί να κάνεις πολιτική Επικοινωνιακή Πάνω απ' όλα Πατώντας πάνω σε κόκαλα νεκρών Σε ιερές στιγμές Στις οποίες έζησε αυτή η χώρα Σε ένα άρθρο παλιότερα Είχα γράψει Ότι η μέρα που πλησιάζει η μέρα Που θα σας βάλουν να ξυλώσετε και τα μνημεία που έχετε σε όλα, όλα τα χωριά της Ελλάδας. Γιατί το, το πρώτο πράγμα που μπαίνεις, που βλέπεις μπαίνοντας σε ένα χωριό στην, σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα μνημείο. Ένα μνημείο ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν, προσφέρθηκαν, πέθαναν για αυτή την πατρίδα. Ή σφαγιάστηκαν από τους Γερμανοτσοβιάδες. Ή, ί, ί, ί. Παρακαλώ. και Ναι. Εί, αιμοσπίτ. Ναι. Αιμοσπίτ, ναι ναι. Ε, ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ε, κατάλαβα, κύριε, ναι. ναι, κατάλαβα κύριε Τελεαγροατά μου, <σλουθώ> κύριε Τελεαγροατά μου, <σλουθώ> δεν γίνεται, αυτό λέω και σε σένα τώρα φίλε Τελεαγροατή μου και στον προηγούμενο φίλο που πήρε δεν γίνεται λοιπόν, δεν είναι πολιτική αυτό Το να παίζεις πάνω στα κόκαλα των νεκρών Και από την άλλη Να ζητάς δίθε μου τάχα μου αποζημιώσεις Να βάζεις μπροστά το δίστομο Να σου ξεπλύνει την ξεφτύλα σου Για τα 28 εκατομμύρια ευρώ η μισοί από τους ενάγοντες διστομιώντες έχουν πεθάνει Έτσι, πάνω αυτοί Και από την άλλη Την ίδια στιγμή Να μιλάς με τη Φράπορτ Μέχρι τέλο του επόμενου μήνα να της δώσει τα 14 υψίστης αστοχές του οικονομικής στρατηγικής σημασίας τα 14 ελληνικά αεροδρόμια. Αυτό δεν είναι διπλωματία, δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι κατοχή. Αυτά που μας λέει εμά εμάς είναι δούλευμα. Καμία εμπίρυση. Χάπατα είμαστε να τα καταπιούμε. Υπάρχει λογικός άνθρωπος να τα βάλει στη σειρά αυτά. Να βάζει μπροστά τη τηλέλαπα τη ναζιστική το θρύνο διστομιωτών, καλαβριτινών, κομιωτών όλη η Ελλάδα έχει από ένα μνημείο σας είχα γράψει κάποτε σε ένα άρθρο ότι θα έρθει σύντομα η ώρα που θα σας βάλουν να ταξιλώσετε την εποχή που ήρθε εδώ ο Λουκανικός κατός ο και πήγε με τον Παπούλια στους Λυγκιάδες και έκανε αυτά τα όρια, τα έσχη που έκανε με τον Παπούλια και δημιούργησαν και το Ιστιτούτο Νεολέας για να δώσουν λέει βοήθεια να κάνουν πολιτισμό στα σφαγμένα χωριά 150.000 ευρώ ακούτε μου, μωρέ αυτά τα έκανε ο πρόεδρος της δημοκρατίας σας με τον Γερμανό τον Γκάουκ και έρχεται η δηλαδή Αλέξη σήμερα και μας θες αυτή την ιστορία και κρέμονται εκατομμύρια Έλληνες στην τηλεόραση να σε ακούσουν ότι θα διεκδικήσεις γερμανικές αποζημιώσεις και τέτοια. Χάιτε και τι διεκδίκησε λέξη τη γερμανική αποζημίωσης. Χάιτε σου λίγο και στις δώσανε. Τι έγινε. Τι έγινε. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα δικαιωθούν οι νεκροί. Θα ξεχάσουμε όλο αυτό το όλο αυτό το οποίο έκανε το τρίτο Ράιξ στην Ελλάδα. Χάιτε σου λίγο και στα άδωσα. Παρακαλώ. Ωρίστε. Έχεις απόλυτο δίκαιο όλες τις δεκρές. Δηλαδή ζητάμε από τους νεκρούς μας Αυτή τη στιγμή Να ξεχρεώσουν ένα δημόσιο χρέος Το οποίο δημιούργησαν αλήτες Στην Ελλάδα αλίτες κυβερνώντες Ζητάμε από τους φαγμένους, Ζητάμε από τους φαγμένους Να ξεχρεώσουν Το χρέος των αλυτών Που δημιούργησαν στην Ελλάδα Για σκέψου το λίγο Σκέψου το λίγο αυτό το θέμα διότι... Παρακαλώ. Μακάρι αλλά δεν... Μακάρι. Το ξεφθυλίσαν ακριβώς. Ακριβώς. ακριβώς ναι, ακριβώς. Να είσαι καλά. Η φίλοι μου εδώ, οι ακροάτια, το ξεφτυλίσαν το θέμα. Είναι, είναι, είναι, είναι τραγικό, ωραία μεγάλε. Είναι τραγικό να ζητάς από τους... Από τους σφαγμένους. Έτσι... Από τους φαγμένου να σου ξεχρεώσουν το δάνειο Τόσο άχρηστος είσαι Τι, Τόσο άχρηστος είσαι τελικά Δεν οροδούν προουδενός Δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο Είναι, εντάξει αυτό που σου έκανε η Γερμανία Σου πήρε τα λεφτά τότε το κατοχικό δάνειο Δύθε τάχα μου για να ε, Ταΐσε το στρατό της και τα λεφτά Στην Αφρική, παρακαλώ <Σιζαι> ναι, ναι, ναι... ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <Σιζαι> Πολύ σωστή παρατήρηση τηλεκτροάτη μου. Ο παππούς μου λέει... Τον παππού μου τον, τον δολοφόνησε, τον σκότωσε... Ο... Ο πατέρας του ράλι, Και καλεί εμένα τώρα, τον εγγονό... Να ξεχρεώσω τα χρέη που δημιούργησε ο πατέρας του Ράλι. Είναι παράλογο μεγάλε, αλλά βλέπεις... Βλέπεις... Ε, Σκέψου το λίγο, δηλαδή, βάλτε λίγο στο μυαλό σου. Είναι ατιμία αυτό το να βάζεις μπροστά ιερά και όσια για να ξεχρώσει πιο χρέο, Ρε Μεγάλε. Ποιο ακριβώς χρέο, για να καταλάβουμε δηλαδή. Δηλαδή, οι νεκροί να ξεχρώσουν το χρέο που δημιούργησαν αλήτε, εντόπιοι και ξενόφερτοι. Διότι δηλαδή δεν υπάρχει χρέο, εντάξει, καμία αντίρρηση. Αυτό που δημιούργησαν τέλο πάντων. Αυτό είναι αυτό στην απλή ελληνική την οποία θέλετε να μας κάνετε να την ξεχάσουμε ονομάζεται αλητεία ονομάζεται αλητεία έτσι ονομάζεται είπαμε είναι άλλο εκείνο το οποίο σου πήραν οι δίθεν για να ταΐσουν το στρατό τους λοιπόν και ε, κάνανε ό,τι κάνανε και άλλο τα 200, 300, 400, 500 σφαγμένα χωριά στην Ελλάδα. Είναι άλλο αυτό. Πρέπει να γίνει μια νιρεμβέργη καινούρια να καθίσουν το Σόιμπλε στο Σκαμνί και να έχει απέναντι διστομιώτες, κομιώτες, καλαβριτινούς να τους καθίσουν στο Σκαμνί και να πάνε οι απόγονοι. Με τον, με τον απόγονο Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Μια καινούρια λοιπόν. Μπορείστε. Έλα. Καλά Ναι Δίκιο είναι, αλλά βλέπ' πού να του βρεις το δίκιο πατς πατς Ναι, παιδί μου, εντάξει, καμία αντίρρηση, αλλά από ό,τι βλέπεις εδώ μέσα γίνεται το μακελιό Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Να δείτε τι να αξιώσεις, από ποιον να και με ποιον να πας. Με ποιον να πας. Είναι τέτοιο το σύστημα, φίλε Μιχάλη, που πολύ απλά, οποίο θέλει να ψελήσει την αλήθεια, μπορεί να το, το καταντήσουν να τον κάνουν σε 3 δευτερόλεπτα γραφικό είναι, είναι, είναι, είναι τρελό να έχεις ένα πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή 40 χρονών έτσι 40 χρονών ο οποίος έπρεπε να, να, να, να, να παίρνει φόρα 40 χρονών τι είναι δηλαδή με, 40 χρονών τώρα το καταλαβαίνεις και να κάθετε χτες από την ελληνική βουλή να λέει όλα αυτά που λέει για για τους φαγμένους για τις τηριοδίες του τρίτου ράιχ για τις ε, του τέταρτου ράιχ δεν μιλάμε τις τηριοδίες <Κι> και να θέλουμε είναι είναι είναι είναι αλιτία να ξεχρεώσουν το χρέος που δημιούργησαν αλήτες παρακαλώ Κατάλαβες μεγάλε Γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο θείασος Συνεχίζει Τη διακυβέρνηση Λοιπόν Ε το έχω αυτό ρε παιδί μου Πάλι το ίδιο να... Βγήκα από το αυτό τώρα Τι θέλω να πω ε, Το έχω αυτό ρε Πάει Το ε, Το χάσε τώρα πάει Αλλάζουμε θέμα Αλλάζουμε θέμα Λοιπόν Ο Γεγονός είναι Κύριε τηλεακροατά μου και κυρία τηλεακροατριά μου ε, Αυτό που απευθύναμε και μέσω του άρθρου Στους ε, κυβερνητικούς Στο ότι μη ψάχνετε εχθρούς σε Αυτούς οι οποίοι Δεν συμφωνούν με, τις με την πολιτική σας Και δεν εννοούμε Τη γαλαζοπράσινη στρούγκα Και όλα αυτά τα πληρωμένα τομάρια των κομμάτων Εντάξει Εννοούμε άλλους Αυτοί με τους οποίους συναγελάζεστε Εκεί όξο Στα γεωρογκρούπια Στις διεθνείς τράπεζες Γκουρίες και όλα αυτά Αυτοί είναι τα πραγματικά αρπακτικά Αυτοί είναι τα πραγματικά αρπακτικά Οπότε λοιπόν, τα κοιμιάζοντας με αυτούς, είστε οι καινούργοι κατοχικοί κυβερνήτες. Όλες οι κινήσεις σας, όλες οι κινήσεις σας, δείχνουν αυτό. Όλες. Δεν δείχνουν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, επικοινωνιακά, μας μιλήσατε για αξιοπρέπειες, για ελπίδες, για ελευθερίες. Λοιπόν... Αυτά όλα βέβαια είναι σε οίκους ανοχής του Ντουμπάι πια Και οι τρεις πήγαν εκεί Και βλέπουμε την πραγματικότητα Εκτός από την ομή πραγματικότητα Η οποία είναι ότι το μεροκάμα το μακραίνει δεν φαίνεται ούτε με το κιάλι πια Η δυστυχία μεγαλώνει στο κομμάτι των ανθρώπων Οι οποίοι κυνηγιόταν και κυνηγούνται μέχρι σήμερα άγρια από εντόπιους και ξένους γερμανοτσολιάδες από εντόπιου βολεμένους και ξένους γερμανοτσολιάδες αυτά συνεχίζονται εκτός αυτών λοιπόν έχουμε και τις πράξεις σα τις καθημερινές όπως για παράδειγμα λοιπόν το Λαφαζάνι ο οποίος συνεχίζει να ψεύδεται λέγοντάς μας ότι δεν θα ελέγχει καμία συμφωνία που αφορά την ενέργεια ε, στην Ελλάδα η Κομισιόν αυτό όμως δεν ισχύει γιατί έχει ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο η κοινή ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Πρέπει να τα ψάχνει, να τα βρίσκεις αυτά. Να τα λες. Κατάλαβες. Όπως για παράδειγμα, για παράδειγμα σας γράψαμε ένα ρεπορτάζ, ένα ντοκουμέντο στον τοίχο για το τι συμβαίνει με το G2G το οποίο συνεχίζει και ποιοι είναι οι συνδετικοί κρίκοι αυτή της ιστορίας. Διότι όπως σας λέμε και στον τίτλο Είναι και οι Ισραηλινοί φίλοι μας Όλοι είναι φίλοι μας Όλοι είναι φίλοι μας <coughs> Μπείτε λοιπόν <coughs> Με συγχωρείτε και διαβάστε το Για να δείτε Ότι αυτοί που σου κάνουν τον Επαναστάτη Και τον άντρα τον Πολαβαρή Δεν είναι τίποτα άλλο Από σκημένα ανθρωπάκια Τα οποία εξυπηρετούν συμφέροντα Το μακελιό γίνεται για το ποια συμφέροντα θα επικρατήσουν και μπροστά έχουν αχυρανθρώπου, όπω και αν λέγονται αυτοί. Ό,τι ταμπέλα και αν έχουν αυτοί, οι αχυράνθρωποι. Οπότε λοιπόν, ψεύδεται για μία ακόμη φορά ο κύριο Λαφαζάνης Έχει ψηφιστεί λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο η κοινή ενεργειακή πολιτική τη ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η μία χώρα εξαρτάται από την άλλη για φθηνή ενέργεια που να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη για ανταγωνιστικέ τιμέ, ενώ ο στόχο έχει να βάλει την πλήρη των εθνικών πόρων ενέργεια. Τι θα κάνεις τώρα, θα καταργήσεις αυτό το, το Ευρωκοινοβούλιο, κατάργησέ τώρα Λαφαζάνι, μαγιά σου, εμείς μαζί σου είμαστε, κατάργησέ το το Ευρωκοινοβούλιο. Να εξαιρέσουμε βέβαια εδώ, να μην εξαιρέσουμε, να προσθέσουμε μάλλον, και τη μεγάλη ικανοποίηση του Αμερικάνικου State Department για την αποδοχή Λαφαζάνι της κατασκευή του αγωγού TAP. Η κοινή ενεργειακή πολιτική λοιπόν, γι' αυτήν αέριο είναι στόχος όλων κοινός η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χάρηκε πάρα πολύ που από τον αγωγό δεν θα, ο, δεν θα περνάει ρώσικο αέριο πρόσεξε ρε μεγάλε, θα περνάει αζέρικο αέριο ναι, τη μυρίζει το ρώσικο της Υπουργίνας των Εξωτερικών να σημειώσουμε ότι εντελώ στοιχεία του ενεργειακό συνέδριο έγινε χθε στην Αθήνα σου είπαν τίποτα, σε ενημέρωσαν όχι είχε του να αλέξει να κουνάει το χέρι Και να ζητάει αποζημιώσει Τις οποίες δεν πρόκειται να πάρει ποτέ Κατάλαβες μεγάλη Κατάλαβες Αυτή είναι η είδηση Αυτή είναι η πραγματικότητα Παρακαλώ Μπράβο ναι μπράβο Καλά μου το φίλου Μπράβο μπράβο, μπράβο. Καλά μου το θύμισε, Δε Τελεία Κροατή. Ποιε να πάρει, ήδη τη μισή Μακεδονία την έχει κάνει, Αζέρικη. Ήδη τη μισή Μακεδονία. Σου είπαμε το νόμο για, το, για του επενδυτέ οι οποίοι είναι στην Ελλάδα και το, το τι σημαίνει ε, όταν κάνουν έργα και που ανήκει η γη. Σταπάμε αυτά. Γι' αυτά θα τον ενημερώσετε τον κόσμο. Θα το πείτε του, του ανθρώπου, θα το εξηγήσετε τίποτα. Όχι βέβαια. Και φυσικά, κυρία μου και κυρία μου να μην ξεχάσουμε να τονίσουμε ότι πια είναι νόμιμη η άδεια ηλωτομίας για την Ελντοράντο ο, ο οικολόγος υπουργός περιβάλλοντος Τσιρόνις έκρινε ότι όλα είναι νόμιμα και μπορεί η Ελντοράντο να ξαναπροσλάβει ηλωτόμους να το διαλύσει το δάσκος τέλειωσε η ιστορία μεγάλη. τέλειωσε η ιστορία είναι τελειωμένη κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια η εκάστοτε κυβερνόσα παράταξη στην Ελλάδα Έχει μυριάδες οπαδούς Εμείς τι να κάνουμε Να τα αποκρύψουμε αυτά Δηλαδή Όψι με Σιριζέ μου Τι να κάνουμε τώρα Επειδή εμείς νιώσαμε ξεφτύλα χθε Ακούγοντας τον Αλέξη Να θέλει να ξεπλύνει Όλη αυτή την ξεφτύλα Πατώντας σε κόκαλα νεκρών Πρέπει να το αποκρύψουμε Να το βουλώσουμε Και να το κάνουμε γιατί για ποιο λόγο να το κάνουμε Δώσε μας ένα λόγο Αξιοπρέπειας Ελευθερίας Δώσε μας ένα λόγο να το κάνουμε λοιπόν Δηλαδή πρέπει να αποκλύψουμε το παιχνίδι που παίζει αυτή τη στιγμή ο Λαφαζάνης Της αριστερής πλατφόρμας Με όλο αυτό το ενεργειακό Με όλο αυτό το πράγμα που κοροϊδεύει Εντάξει εσένα δεν σε κοροϊδεύει Είσαι ο του Σε διόρισε, σε βόλεψε Καμία αντίρρηση έχεις τον παχουλό σου μισθό που θα έλεγε και ο φίλος μου από τη Φιλιππιάδα τι κάνουμε τώρα να το βουλώσουμε, να το κόψουμε το ράψουμε να το ράψουμε Άϊτε να το ράψουμε να το ράψουμε, να το ράψουμε. <Το> να το ράψουμε λίγο <Το> κοφτό πως το λέγανε <Το> κατάλαβες μεγάλη αυτή είναι η ιστορία η ιστορία <Το> η οποία εξελίσσεται καθημερινά η ιστορία που στέλνει κάθε μέρα και περισσότερου στην ανεργία και περισσότερου στη δυστυχία με ένα στρατό με ορδές βολεμένων που τελικά είναι και τα όπλα και το όργανο των κατακτητών στην Ελλάδα και δυστυχώς φέρουν ταυτότητα ελληνική δυστυχώς για μας. Να το τελειώσουμε το θέμα εδώ σήμερα Αρκετά τσαμπονίξαμε φωνή όντως όπως πάντα Αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου Εξάλλου Γι' αυτό δημιουργήσαμε Και τη δική μας εφημερίδα Μια μικρή ομάδα ανθρώπων Στοντήχο.com Για να μεταφέρουμε Την είδηση όπως είναι Τη δική μας άποψη για την είδηση και γι' αυτό κάναμε και το ραδιόφωνο Το Radio Wall Για να παίζουμε Τις μουσικές που καταλαβαίνουμε Και Την άποψή μας για το ραδιόφωνο Έχει. Οπότε Όσοι πιστοί προσέλθετε Διαβάστε τα άρθρα Ακούστε και το ραδιόφωνο Συντονιστείτε στο Ιντερνέδιο, θα το βρείτε εκεί στον τοίχο Και εδώ Είμαστε πριν κλείσουμε λοιπόν ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να επανέλθουμε να κλείσουμε Το δεκαδρομοπορίτσι κυράφε στη μάμα της τα στεφανιά στην ποδιά της και το μάντρα στο παγόρι μου μη γνέεις και ξαναπαντρεύεσαι και τα μαύρα θα τα και εξελευτερούν εσέν. Μη μου λες καγημένη μάνα για να ξαναπανδρευθώ σαν τον πρώτο μου τον άντρα άλλο μέχρι θα ξαναβρω. Εγώ τα μαύρα δεν τα βγάζω τα Χριστό σε να καίνει πες καημένη μάμα Δε έχει πια περίπου. Αυτά μπει Επανάληπτο. τώρα μιλάμε για μεγάλες μορφές στη μουσική μας γενικά Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τις ωραίες παρατηρήσεις Και ευχόμεθα να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας 1,5 FM Stereo